Καλά έκανε αυτό που τα πυροβόλησε αυτά τα παιδάκια, τα κινεζόπουλα που τα είχαν βάλει αριστερά και δεξιά έπαιρνα από μια πόρτα. Ο Τσίπρα εκεί, σαν από τα πολλά μέγαρα στην Κίνα που βρίσκεται αυτέ τι μέρε, και τα είχαν βάλει να λένε μονότονα, εκνευριστικά μονότονα: Καλώ ορίσατε, γεια σα! Χωρί να ανεβάζουν χρώμα, φωνή, ένταση, φωνή, τίποτα. Καλώ ορίσατε, γεια σα! Το ίδιο μονότονο ήταν και το κούνημα. Με τα σημεάκια τα άκουγε ο Τσίπρα, χαμογελούσε τι να κάνει. Του έχουν τύχει τόσα τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Τούτχε και αυτό που ήταν χειρότερο από όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει χειρότερο. Να μπαίνει σε μια πόρτα και να σου λένε μονότονα τα κινεζόπουλα στα ελληνικά. Καλώ ορίσατε, γεια σα. Καλώ ορίσατε, γεια σα. Με τον ίδιο ακριβώ ρυθμό. Δικαίω λοιπόν εδωλοφονήθησαν αυτά τα παιδάκια, αφού τελειώσαμε με αυτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα το κομικό τη υπόθεση. Στην Κίνα πάλι. Το Τσίπρα να μιλάει Αγγλικά. Greece after many years of severe crisis is returning to a growth path which uh, opens up re remarkable opportunities for investments and trade remarkable opportunities How are you? Hey, how are you? you remember him, eh? Singing, you How are you? How are you? you remember him, eh? Εδώ το τελευταίο, τα προηγούμενα είναι τα γνωστά αγγλικά, εκεί που λέει τα αξιοσημείωτα, την ανάπτυξη τη χώρα, τα είπε και στα αγγλικά να τα ακούσουν όλοι οι υπόλοιποι, να τα καταλάβουν και οι Κινέζοι. Η λαμπάντα που ακούμε είναι κινεζική, στα Κινέζικα δηλαδή. Και τώρα εδώ το τελευταίο είναι ο Τσίπρα μιλάει με τη Λαγκάρτ, σε άπτε στα αγγλικά, με τη Madame Lagarde, Madame Christine όπω ξέρουμε, και κάποια στιγμή έρχεται από πίσω ο Νίκο ο παπά και για να τον συστήσει, τη λέει αυτό το περίφημο στα άπτε στα αγγλικά, Remember him, αι, eh? τον θυμάσαι, ε. Eh? Οπότε, ναι, την να Λαγκάρτ, τον θυμήθηκε. Δεν ξεχνιέται κιόλα ο Νίκο Παπά, δεν ξεχνιέται η Ελλάδα, δεν ξεχνιέται ο αλέξο Τσίπρα. Πολλά 17 ώρα του συνδέουν όλου αυτού. Οπότε, λογικό είναι, περίτω αυτό το remember him, ε, για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον Νίκο τον Παπά. Κάπω έτσι ωραία πέρασαν οι ώρε στην ε, Κίνα και περνάνε στα διεθνή, που βρίσκεται. Δεν ξέρω τι είναι πιο αστείο, τα αγγλικά του Τσίπρα ή τα ελληνικά του Τσίπρα. Ποιος αλήθεια είναι στην κυβέρνηση και ποιος έχει ψηφίσει και προτίθεται να ψηφίσει ξανά μνημόνια Ο ΣΥΡΙΖΑ αλήθεια είναι στην κυβέρνηση και ποιος έχει ψηφίσει και προτίθεται να ψηφίσει ξανά μνημονία, ο ΣΥΡΙΖΑ Μωρέα και τα ελληνικά, ωραία και η ερώτηση είναι από τα παλιά, από τις παλιές καλές παλιές, πριν δύο, δυόμιση χρόνια όταν απίφθηνε αυτά τα ερωτήματα με αυτή τη γνωστή αυτοπεποίθηση του αριστερού του μεγάλου αριστερού που ήξερε ότι αυτός δεν θα διαπράξει, ήξερε έπρεπε να πείσει τους απέναντι ότι αυτός δεν θα διαπράξει το ίδιο έγκλημα από έπρεπε να τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που έλεγαν οι άλλοι. Το έγκλημα διαπράκθη από τον ίδιο και τώρα πια λέει τα ίδια που λένε οι άλλοι και όλα αυτά έχουν μείνει στο μουσείο του, της ιστορίας και της ραδιοφωνίας και εμεί τα χρησιμοποιούμε έτσι για να δείξουμε την ασυνέπεια αν και νομίζω παραβιάζουμε εντελώς ανοιχτέ πόρτες Η εβδομάδα αυτή είναι ιδιαίτερη, καταρχήν ξεκίνησε σήμερα, να την καλοδεχτούμε. Την δεύτερον, την τετάρτη έχουμε μια πανελλαδική απεργία. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι αύριο θα έχουμε εμείς δημοσιογράφια απεργία, άρα δεν θα είμαστε εδώ, δεν θα μας ακούσετε. Την πέμπτη επίσης μετά την απεργία κατατίθε, όχι, έχει κατατεθεί, ψηφίζεται στη Βουλή, το τρίτο πλάσ 3S. Τέταρτο, πέντε πλην μνημόνιο: ένα πακέτο 950 περίπου σελίδε με μέτρα που σα, μα, αφορούν. Έχουν αφιερώσει οι θεσμοί, οι δανειστέ, Λαγκάρτη, η Μέρκελ, η Μαντάμ Μέρκελ, η Μαντάμ Λαγκάρτο, ο Τσίπρας, Όλοι αυτοί οι επαΐοντες και οι ειδικοί 940 σελίδες για σας Για καλό δεν είναι και για μας, για καλό δεν είναι, για κακό είναι γιατί όσες φορές στο παρελθόν έχουν έρθει τέτοια πακέτα δεν χρειάζεται να τα θυμόμαστε, να τα αναφέρουμε, ξέρουμε που έχουν καταλήξει και τα πακέτα και κυρίως που έχουμε καταλήξει όλοι εμείς. Το φίδι από την τρύπα για άλλη μια φορά θα το βγάλουν οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση αυτή είναι η πρόθυμη παλιά ήταν οι βουλευτές του Πασόκ μετά ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά ήταν οι βουλευτές και των δύο και με κάτι συμπληρώματα εκεί της Δημάρ τώρα έχει έρθει η σειρά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να διαπράξουν άλλο ένα έγκλημα κατά του ελληνικού λαού αλλά όμως το αμπαλάρουν με ωραία λόγια Με λόγια ανάπτυξη, αν και τα στοιχεία όπω ακούσατε και πριν τη ύφεση επιμένουνε, παρά τι δηλώσει τη αισιόδοξη του Αλέξη Τσίπρα, μια από αυτέ τι βουλευτίνε τη ηρωή δεν συνεισέβη και θα διαπράξει αυτό το έγκλημα, γιατί ξέρει πολύ καλά από αριθμητική, επειδή όπω λέει η ίδια, έχει τελειώσει την Πολυτεχνείο. Τι να κάνω, είπα... Αντί και να τρώω ξύλο πέντε ώρε, θα τρώω ξύλο 4,5. Αυτό, λοιπόν... είναι... αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτή. Αυτό είναι. Oh, όχι, δεν αυτό, και δελάτε, δελάτε, Γιατί πάμε το 20 το στα που θα και πέντε μέτρα 600 τα πέτα, στο και στο το Δεν είναι και ο Βασιλιάδε. Ε, Όχι, oh, δεν είναι έτσι. Θα κάνει σωστές, σωστές πράξεις. Ναι, όταν είναι ο Εγώ αυτιά απέδωσα πολυτεχνείο. Και ξέρω ότι καλά. Εγώ δε... αυτιά πολυτεχνείο. Nie dał uzyskać, nie Καλά, δεν χρειαζόταν να τελειώσει και το Πολυτεχνείο για να ξέρει αριθμητική καλά. Και από το τέλο του Δημοτικού την ξέρει την αριθμητική καλά τσάμπα τα επόμενα έξι χρόνια και τα άλλα έξι πόσα ήταν του Πολυτεχνείου. Η μία είναι αυτή, ένα πυλώνα τη δημοκρατία και του σωσίματο τη χώρα. Ο άλλο πυλώνα, γυναίκα και αυτή, επίση πάρα, πάρα πολύ καλή. Νομίζω λίγο καλύτερη από την Καρακόστα είναι η Ελένη Αυλωνίτου. 18 Μαου ψηφίζουμε το τέταρτο μνημόνιο. Ναι, δεν είναι τέταρτο μνημόνιο. Τι είναι. Είναι η πρώτη φορά αν θέλετε που έχουμε μια συμφωνία βιώσιμη Μπράβο. Και μια συμφωνία που για πρώτη φορά θα έλεγα Δίνει μια προοπτική για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία Μπράβο Α, παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή, είναι πάρα πολύ καλή, καλή. Ε, Α, ε, δεν ε. θυμάμαι ποιος το λέγει σήμερα ακριβώς Στο, στο υπουργικό συμβούλιο, νομίζω ο υπουργός παιδιές Να... Και μια συμφωνία που για πρώτη φορά θα έλεγα Δίνει μια προοπτική για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία Μπράβο! Έτσι λοιπόν, αυτή η συμφωνία που έρχεται τώρα είναι βιώσιμη καταρχήν και δίνει προοπτική για την κοινωνία και για την οικονομία. Τρία σε ένα από μία μόνο συμφωνία το λε και τεράστια επιτυχία. Έχει τεθεί ένα θέμα στο Δημόσιο Λόγο για του συμβασιούχου. Έρχεται και ο Λεβέντη στα πράγματα. Κάποια στιγμή θα έρθει. Εδώ έχουν κυβερνήσει άλλοι και άλλοι. Γιατί να μην έρθει στα κυβερνητικά σχήματα και ο Βασίλη Λεβέντη. Όταν συμβεί αυτό, μπορεί και λίγο πριν να μην περνάτε κάτω από παράθυρα δημοσίων υπηρεσιών. Ακούστε, Εσείς όταν επειδή... βλέπει τον Τζίπρα να λέει θα μοιράσω στο τέλο το πλεονασμά, ό,τι ώρα γουστάρω, πρώτον, και θα μονιμοποιήσω 60.000 συμβασιούχου, μπορεί να είμαστε και παραμονή εκλογών. Τέτοιε τρέλε, μόνο παραμονή εκλογών τι κάνει μια Θέλω κυβέρνηση. να μου πείτε ξεκάθαρα ναι. ποια είναι η θέση δική σα για αυτού του ανθρώπου που είναι σε ομοιρία, του συμβασιούχου. Καλύπτουν ναι. ανάγκες Δεν ψηφίζω. Η θέση είναι. μου είναι όχι. Από το παράθυρο μπήκαμε, από το παράθυρο να, πήγαν, το παράθυρο να πέσουμε. Από το παράθυρο μπήκαμε, από το παράθυρο να πέσουμε. Ναι. Από το παράθυρο πήγανε, από το παράθυρο να, να πέσουν. Επιτέλου, ρεαλιστικέ απόψει, θέσει ρεαλιστικέ, σοβαρέ. Γιατί πάντα ο ρεαλισμό δίνεται και με την σοβαρότητα. Από το Βασίλη Λεβέντι να πέσουν από το παράθυρο. Γι' αυτό πηγαίνετε μακριά από τα παράθυρα. Όχι ακόμα, αλλά από ό,τι φαίνεται κάποια στιγμή. Ο λαό επιτελεί το ρόλο του. Θα συμβεί και αυτό. Θα του πετάνε κανονικά από τα παράθυρα. Γιατί αν φύγουν από την πόρτα, μπορούν να διεκδικήσουν ξανά πρόσληψη. Ενώ πετώντα το, το παράθυρο, από το παράθυρο, αν είναι και ψηλό το κτίριο, η πιθανότητα. Να ξαναδιεκδικήσει ο συγκεκριμένο συμβασιούχο μία θέση στο κτίριο. Ε, ελαχιστοποιούνται, το καταλαβαίνει ο καθένα. Αφήνουμε εδώ την κινέζικη λαμπάτα. Βάζουμε μια τελεία. Δεν ακούσαμε το τέλο τη. Δεν έχει σημασία. Ξέρετε πώ τελειώνει το τραγούδι. Θα πάμε λίγο στι θάλασσε. Θα πιάσουμε έτσι πιο θαλασσινά ακούσματα. Αεράκι, αν και έρχεται ένα έντονο αεράκι, μπορεί και χαλάζει, λέει από αύριο. Όχι εδώ, στα βόρεια, αλλά δεν ξέρει ποτέ μπορεί να ξεφύγει αυτό το σύννεφο που θα φέρει και βροχή ε, πάμε στις θαλασσινές εικόνες, δεν το κάνουμε μόνοι μας, μας βοηθάει πάρα πολύ ο βασικός μας συνεργάτης αυτή την εποχή τυχαίνει να είναι και τρέχον πρωθυπουργός ο οποίο έτσι όπως παρομοιάζει τα πράγματα κολλάει απόλυτα με τις θαλασσινές εικόνες έχω όμως την πεποίθηση και την βαθιά αισιοδοξία τούντες στι μέρες περνάμε τον τελευταίο δύσκολο κάβο. <σομίου> Εφτά σε παίρνει αριστερά 7 χρόνια καταστροφής Μη το ζορίζεις Μάτσο χωράνε σε μια κούφια Αναπαλάμι Εφτά χρόνια καταστροφής Θυμίζεις κάμαρες κλειστές Στεριά μυρίζεις Ο πιο μικρός αχολογάει Με ένα καλάμι Δημήτρη Τζεννακόπουλος Της μηχανής Τα δύο ποδάρια Βρώμενα, δεν μπορούμε να Α, Ο Παναγιώτης Κουρλέτης Λαδώνει στην ανάγκη Το τιμώνει Με ένα φτερό ξορκίζει ο Γιώργος Σταθάκης Τη μαλάρια Καμένο. Πίτε. Ζυμώνι. Στα τέσσερα. Είναι το τραγούδι 7 Πολιτική Νάνη. 7 Πολιτική Νάνη. Βέβαια είναι παραπάνω από 7. Αλλά το Πολιτική Νάνη παραμένει όπω το γνωρίζουμε. Καβαδία το έχει γράψει. Εδώ το έχουμε εμβολήσει κι εμεί με διάφορα. Για να το φέρουμε λίγο στο σήμερα. Εκτιλήσετε πάνω σε ένα πλοίο. Πάνω σε μια χώρα. Εν πάση περιπτώσει σε κάτι που ταξιδεύει χωρί να ξέρει που πηγαίνει. Φαντάζομαι το πλοίο του Καβαδία ξέρει που πήγαινε. Ήξερε πολύ καλά που πήγαινε. Έπιανε λιμάνι, το ένα, το άλλο. Επιτελούσε και ένα έργο. Και οι δυναφορμέ να γράφονται ωραία ποίηματα και να δημιουργούνται φοβερέ εικόνε για να έρθουν και σε εμά. Το συγκεκριμένο πλοίο, το πλήρωμα, οι καπετάνοι, οι αξιωματικοί είναι όλη για τα μπάζα, για το βυθό. Αλλά ακόμη πλέει στην επιφάνεια. Δεν ξέρω για πόσο. Είχαμε μείνει εκεί που ο Καμένος ζήμωνε τι πίτε στα τέσσερα, όπω λέει η Χαρούλα Αλεξίου. Να παρακολουθήσουμε τι έχει γίνει στην συνέχεια. Έχω όμως την πεποίθηση και την βαθιά αισιοδοξία Τούτες τις μέρες περνάμε τον τελευταίο δύσκολο κάβο Και σε πολύ λίγο καιρό Οι πολίτες, ο καθένας από εμά Θα μπορεί να δει που οδηγεί αυτός ο δύσβατος δρόμος Δύσβατο δρόμο Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό τη ίδια τη ζωής. και αρχινάω γκράμισμα Σας ειδοποιάω Στα σπυραγιά Και πες του κάτω από δέντρο Να με παίρει Ένα δέντρο που πέφτει Κάνει περισσότερο θόρυβο Από ένα δάσος που φυτρώνει Υπουργός Ευκλήτης Ακαλώτος Του λείπει τώρα χέρι Μα όλο γνευκεί Το μαλλί είναι Του το 200. Δεν πρέπει να βιβλική τι; Θεανόφωτιο. Δεν Για την τρεχκλίζουμε Για χρόνια. Νομίζω αυτή η εκδοχή, η τελευταία είναι καλύτερη. Τα τελευταία 200 χρόνια, παρά κάτι χρόνια, το 2021 κλείνουμε τα 200, τρεκλίζουμε κανονικά. Το έχει πει και ο Καβαδία, το λέει και ο Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω το λένε όλοι οι ιστορικοί του μέλλοντο, του παρόντο και του παρελθόντο. 2.11.208.200. Σα περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να πείτε ό,τι θέλετε να πείτε και αυτή την εβδομάδα που μόλι ξεκινάει και είναι λίγο κομβική ιστορική, γιατί έχει κλείσει μια αξιολόγηση, ψηφίζουμε το πακέτο που πρέπει και μετά ξεκινάει η άλλη αξιολόγηση, η τρίτη περίφημη. Στη εβδομάδα μπαίνει με μια ύφεση ενώ ο Αλέξη Τσίπρας από τον Οκτώβριο μας λέει ότι έρχεται ήδη η ανάπτυξη η στατιστική υπηρεσία επιμένει να μιλάει για ύφεση και το προηγούμενο τρίμηνο που είχε για τα καλά η ανάπτυξη Και αυτό εδώ το πρώτο που επίσης έχει έρθει η ανάπτυξη. Καταλαβαίνει ο καθένας πως και η στατιστική αρχή και τα δεδομένα και οι μονάδες μέτρησης, όλα τα μοντέλα μποικοτάρουν την αριστερή κυβέρνηση της χώρας, επιμένουν να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει ότι υπάρχει όχι μόνο του μαζί με τους υπόλοιπου. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και ενώ no, το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 19 ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούριοpapak.gr. Κατερίνα κατέρνα βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και με το τέλο του άσματο, όχι μόνο του βέβαια, του έχουμε βάλει πολλέ παρέε, πάμε στι πρώτε διαφημίσει. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 7 χρόνια τώρα πορευόμαστε χωρί να βλέπουμε. Κάτι φοράμε! Χωρί να βλέπουμε. Δεν μπορούμε βέβαια να δεσμευτούμε ότι θα σταματήσει η βροχή. Τα μια θάλασσα Σε ανοιχτές θάλασσες Τι μόνες Ο με έναν αυλό Νέσαι όλα, αγαπητέ. Ανταξίστρια, καθάρισε με αυτήν την μοράδα. είναι κάτι πιο βαθύ που μελετώνει, δοκτωρ Μπέκμαν. Διαβολά, κοστουλακέ. Για μου που πα, μάνα, μάνα, θα πάω στα καράβια. Αυτό πήγε χαμένο. του Λεκέ. Είμαι βέβαιος ότι η μα θα μείνει στη συλλογική μνήμη ως η κυβέρνηση που τύρισε τον λόγο τη και εκπροσώπησε τίμια αταλάντευτα χωρίς πίσω γυρίσματα όλους και όλες ξεχωριστά τις ελληνίδε και τους Έλληνες. Τα τσακίδια. Κάβους, να σαλπάρουμε όλοι μαζί σε ανοιχτές θάλασσες Να ταξιδέψουμε όλες και όλοι μαζί Συνθημά μας είναι αέρα Εδώ ήταν καράβια, πριν ήταν τσακίδια Και κάνουμε και μια προσπάθεια να βάλουμε όλα τα τούμπανα του τραγουδιού Επιτυχημένη, εννοείται επιτυχημένη αυτή την κάναμε εμείς Όλα τα τούμπανα του τραγουδιού μαζί Το ξεσκίσαμε που ξεσκίσαμε πριν με τους στίχους Να το ολοκληρώσουμε τώρα και με τη μουσική. Προς τον ακροατή από την Αυστρία, τον Γιώργο, δεν λέω το επίθετο, που ζητάει αφιέρωση με το αυστηρός, ακατάλληλο, όχι έτσι, πρέπει να πάρει το 211-200-8200, να το περιγράψεις τον άλλον μέσα, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί ηχητικό γιατί είμαστε ραδιόφωνο, δεν είμαστε άλλο μέσο, οπότε πάρε εκεί και ζητά αυτά που θες να ζητήσεις. Ο Γιάννης Μπαλάφας έχει ένα τράνταχτο επιχείρημα, τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία. Έχει γενικώς τα τελευταία δύο χρόνια Από τότε που υπέγραψε και αυτό μνημόνιο Έβαλε το χέρι του εκεί που ξέρουμε όλοι Έχει το ατράνταχτο επιχείρημα Τι θέλατε να κάναμε Να φεύγαμε από την Ευρώπη Το καλοκαίρι του 2015 Αφού δεν κατάφεραν να μας δημιουργήσουν Οικονομική ασφυξία Και να αποτελέσουμε αριστερή παρένθεση Μας έβαλαν το πιστόλι Στον <χε> κρόταφο και μας είπαν Ή Brexit Ή Brexit Ή δέχεστε μια. Καρκία συμφωνία. Γιατί δεχτήκατε τον εκβιασμό, κύριε Παλαφα. Α, εσεί την εναφεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, εσείς να μου πείτε, ε, γιατί δεν τον εκβιασμό. Και λέμε, όχι από την Ευρωπαϊκή δε φεύγουμε και γι' αυτό δεχτήκαμε τη συμφωνία. Γνωρίστε τα εκτό απλά στο μυαλό του και η από η δημοσιογράφητε του καταλαβαίνουν και συνεχώ του θέτουν την ίδια ερώτηση αφού έχει αυτό το τράνταχτο επιχείρημα λογικό πάνω απ όλα επιχείρημα νοήμωνος ανθρώπου ότι τι θα φεύγαμε όχι άρα θα μείνουμε και άρα θα δεχτούμε ό,τι ακριβώς θέλουν αυτοί ας είναι για κακό ας πεθαίνουμε εδώ δεν έχει σημασία πάντως έχουμε μείνει στην Ευρώπη έχουμε μείνει αλλά φεύγουμε όμως γιατί σε ένα χρόνο το είπε η Φωτίου, το 18 το τελειώνουμε αλλά το λέει και η Καρακώστα Αγαπητή κυρία Καρακώστα είναι ε, ε, δύσκολα τα πράγματα έτσι είναι πολύ δύσκολα πολύ δύσκολα να δείτε. πολύ δύσκολα Εμείς και είναι. ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και ευτυχώ έχω να πω ότι ο Αύγουστος του 18 δεν απέχει πάρα πολύ και στόχος αυτής της κυβέρνηση είναι του ξένα 1,5 χρόνο δεν είναι καν 1,5 πια να καταφέρουμε... ,5. ,5. Όχι μέχρι το 18 Όσα πιάνεις από το 15 θα μετράς Έχει γίνει και ένα περιστατικό στη Βουλή. Με πολλή ένταση από ό,τι μαθαίνουμε και είδαμε λίγο πριν, όσο ακούγαμε την Καρακώστα να λέει και αυτή για τον Αύγουστο του 2018. Με μπαλαούρα είναι, πάνω, είναι η επιτροπή που συζητεί το νομοσχέδιο, αυτό το περίφημο 900 τόσε σελίδε που θα έρθουν μεθαύριο στη Βουλή για καλό όλων μα. Με πρωταγωνιστή τον Κασιδιάρη. Λογικό, χρυσή αυγή και κάτι μπουκάλια νερό νομίζω φύγανε. Ο μπαλαούρα πάνω στην επιτροπή. Κάτι έγινε με το δένδια. Ε, το μαζεύουν οι συνάδελφοι στο μαγκαζίνο σε λίγη ώρα θα έχουμε όλα τα νεότερα για το τι ακριβώς συνέβη και ήταν ένα, μια στιγμή με πάρα πάρα πολύ ένταση από ό,τι πληροφορούμαστε Λαός μέρος Α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 Λοιπόν, αλλά αυτό που είδα τώρα να κτυπή αυτή την κοπέλα είναι ο ορτογάνη σήμα... τη Ελλάδα. Ε, όχι ορτογάνε, δημοσιοι, σε το παράγοντε. Έχει την γυναίκα. Καλά εντάξει, είναι λίγο η χαρά του μπάμπι που λέμε. Έτσι. Μια σοβαρότερη χρυσή ευγή. Ά... Μην περιμένει Ά... τη σοβαρότερη χρυσή ευγή. Υπάρχει άλλε τα κρατικέ από τι ευγή, ήδη θα σε δίμη. Και άμα τον χτύπησε η αφίσα του Κουκουέ; το έχουμε ξεπάσει αυτό. Αυτό τώρα τι, τι έκανε τώρα, πώ σε επιχειρήσει γλιτώ με αυτό που έκανε. Πώ επιχειρήσει γλιτώνη. Να ταχτούν όλοι εργαζόμενοι, δηλαδή. Τι πού κολέφερε. Επο αυτό. Γιατί χτύπησε Χτύπησε τη γυναίκα επειδή μπορούσε Γιατί χτύπησε τη γυναίκα ο Τζίμερος Μα είναι Η Υπεραστείτε ρυκόνο τον εργαζομένο Δεν κάνει κανένα κακό Δεν κάνει κακό για σένα για να μπαίνουμε και στη θέση του κτίνους Δεν κάνει κακό για σένα Γι' αυτόν κάνει Λοιπόν, έλα γεια ένα και το τίνιο Σας αγαπάω τρελά Γεια γεια σου Γριούλα μου, θα γίνω μακρόν για σένα Γεια σου βρε Πήρα να διαμαρτυρηθώ και ταυτόχρόνο να πω ότι δεν λέτε όλη την αλήθεια. Παλιό. Έχει γίνει ολόκληρο δώρο από ζάστα μέσα μαζική ενημέρωση για το Μακρόν, ότι δεν λέει τη γριά. Συγγνώμη, Εδώ ολόκληρο Πρωθυπουργό που έχει ξεκοντάσει του γύρου και τι γρές στα γάνπηση και να πούμε με του κόψει 15 φορέ στη σύνταξη δεν Το δικό μα είναι η αλήθεια είναι. Εμεί θα έχουμε πει ότι η Τσίπρα θα αλλάξει την Ευρώπη. Επιπροθέει τσίπα είναι τον επόμενο του Μακρόν. Είμαι αυτόν, αποκατάσταση τη αλήθεια. Λοιπόν, δύο πραγματάκια θέλω να σου πω. Δώσε βάση την πενιά. Μακού προσεκτικά. Πάτσα, παμόρεο, καραντάν. Έτσι δεν μην όρια θα σου ρίξω. Λοιπόν, το πρώτο, το 1985, χτύπαγε ο σοσιαλιστή ο Ρόκι τον Ιβάν Τράκοβιτ και παλαμοκροτούσαν όλοι υπέρ του σοσιαλισμού. Να τα. Καραγκάγκαν. Okay. Go <laughs> Παπαπαπαπαμπαμπαμπαμπαμ. Λοιπόν, τότε είχε φάει πολύ ψηλό ο Είχε γίνει από κομμουνιστή κόκκινο, κομμουνιστή μελιτζάνη. Του είχε κάνει τα μάτια μελιτζάνα παπουτσάκι ο Σοσόκι. Ο ο Ήταν καλός ο σοσιαλιστής Ήταν καλός ο δικός Ας, μας ο σοσιαλιστής, ναι. Ον Τώρα ονείς είμαστε ονείς. με τον Ιβάν βέβαια. Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Τι καταδικάζει το βίο εκδιωγμό του Τζίμερου από το. Μισό λεπτάκι τώρα, είπαμε, μι μιλάμε και μαγική. Όχι, δεν καταδικάζουν τη βία από πια που yeah. προέρχεται, ούτε yeah. όπου πάει. Γιατί φαίνεται ότι το Πάμε φταίει, που κολλάει τι αφήσει, έτσι. Αυτό καταλήξανε κάποιε εκπομπέ. Κοιτάξτε να δει. Ότι οι αφήσει του Πάμε και ο ριζοσπάστη είναι ιδιαίτερω επιθετικά, <συμπ> δεν χωρά αμφιβολία. Οπότε, αν ο νεοφιλελέρα από αφήσα, συγγνώμη κιόλα, και λίγα τι έκανε. Λοιπόν, πρόκειται για ένα εσημασμένο εχθρό των αγώνων του λαού, έτσι και εκφράζει. Και αυτό που σαν φασίστα που είναι, εκφράζει από... το μίσο του έτσι απλά. Μα γιατί, παιδί, και... εδώ κάποιοι δημοσιογράφοι, ε. δεν θα πω αυτού για τη σοβαρή Χρυσή Αυγή που του εύχονται του Τζίμερου. Κάποιοι τον έλεγαν όταν του ρωτούσαν: Α, είναι καλό για πρωθυπουργό, ότι είναι φρέσκο. Λόγια, Στράιφο του Μπάμπη, τον πορτοσάλτε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το 12, μια χαρά πλασταριζότανε ο διαφημιστή, που είναι κάτι νέο, ρε παιδί μου, τότε που το παίζαμε ανάμεσα σε Τζίμερο και Βγενόπουλο. Τότε. Είδε στον Καμένο χτε. Ήμασταν χτε στο κολυμβητήριο και μας έκανε κολοδάχτυλα. Έκανε το ένα, το άλλο. Έκαλα καλά, αυτό σε σώκαρε ένα. Αυτά που τοποθετούνται είναι το πρόβλημα, όχι αυτά που δείχνονται. Πρώτον. Δεύτερον, τι κακό έχει ένα κολοδάχτυλο. Εδώ είμαι με τον Καμένο, δεν κατάλαβα. Όλες τι σεμνότυφε ή οι, οι σούλε. Άισε τυρ από το χάμω. Στο γήπεδο πάσαι. δεν κάνει κολοδάχτυλο στο γήπεδο, θα το κάνει. Πώ αλήθεια είναι στην κυβέρνηση και ποιος έχει ψηφίσει και προτίθεται να ψηφίσει ξανά μνημόνια. Ωραία ερώτημα η απάντηση έχει δοθεί και το ωραίο είναι ότι έχει δοθεί η απάντηση πριν διατυπωθεί το ερώτημα, όχι από όλου. Στη βουλή συζητάνε το επεισόδιο που έγινε μεταξύ Κασιδιάρη δένδια Υπήρχε και χειροδική από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Από όλα αυτά που ακούω. Είναι η πρώτη μέρα συζήτηση του περίφημου νομοσχεδίου αυτού του 4ου μνημονίου. Που θα ψηφιστεί την Πέμπτη και με αυτή την κίνηση τη Χρυσή Αυγή έχει επισκιαστεί το υπόλοιπο νομοσχέδιο. Τα άρθρα που αφορούν του πάντε είναι ένα ωραίο θέμα αυτό. Αν έδρασε μόνο το Ηλίας, ο Κασιδιάρη ή γενικότερα υπήρχε συνεννόηση προς συνεννόηση, καμιά φορά δεν χρειάζονται και συνεννοήσει. Καμιά φορά αυτέ οι υπηρεσίε παρέχονται έτσι και στο τέλο γίνεται ο τελικό λογαριασμό. Πάντω δεν συζητάει κανεί αυτή τη στιγμή. Για το νομοσχέδιο τα άρθρα του, τα επόδεινα άρθρα, τα εγκληματικά άρθρα κατά των Ελλήνων πολιτών, αλλά συζητάνε για τη χρυσή αυγή. Αν πρέπει να αποχωρήσει, μάλιστα έβγει και ο Βορίδη πριν πήρε το λόγο μάλισ Βορρήτη ω κοινοβουλευτικό τη Νέα Δημοκρατία Επρόσωπο, και ζήτησε να φύγει όλη η κοινοβουλευτική ομάδα τη Χρυσή Αυγή από την αίθουσα, να το ακούσαμε και αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ε, σήμερα, πρώτη είδηση και στο Μαγκαζίνο αυτό ακριβώ θα είναι ότι θα πρέπει να είναι τα άρθρα 1-1, τα μέτρα που για άλλη μια φορά φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ δεν θα έφερνε κανένα απολύτως μέτρο είχαμε τελειώσει από το 15 που δεν θα φτάνε ούτε καν και στο τρίτο μνημόνιο του 15 στο αμπαλάρισμα είναι άριστοι. γενικότερα και στη δημιουργία εντυπώσεων είτε αρνητικών είτε θετικών και στη δημιουργία καταστάσεων τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά είναι η αλήθεια ο Βαρουφάκη είπε κάτι για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης Ήμουνα Έξαλλος, μου έβγαινε ατμόσφαιρα από τα αυτιά μου διαβάζοντας το πρόγραμμα της Τελεονίκης γιατί έγραφα νοησίες μέσα. Έλεγε θα πάρουμε το μαξιλάρι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και θα το κάνουμε επενδύσεις. Και λέω, μα καλά, <laughs> τέλος πάντων δεν θα σας πω mm -hmm. τι έλεγα γιατί δεν είναι κόσμοι αυτά που έλεγα. Λαμβάνω τηλέφωνο από την Αθήνα. Από την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να φανταστεί μια ομάδα, δεν έχει καμία σημασία. Σαν να μην έτρεχε τίποτα. Και του λέω, παιδιά, Διαβάστε το άρθρο μου. Μα αντίθετο εγώ σε αυτά που λέω. Γιατί βλέπετε. μου μιλάτε. Δεν θα έπρεπε να μου μιλάτε. <laughs> Γιατί φαντάστηκα ότι διαβάζοντα το άρθρο μου mm -hmm. ε, θα θυμόνατε. Έλα, μωρέ τώρα, σιγά, εντάξει. Τι, τι έλετε τώρα, σιγά. Λέει, ε, αυτό λέει είναι το πρόγραμμα του κόμματο, αλλά αν γίνει με κυβέρνηση, εμεί σε θέλουμε Υπουργό Οικονομικών που δεν είσαι μέλο του ΣΥΡΙΖΑ για να εφαρμόσει το κυβερνητικό πρόγραμμα που δεν έχει καμία αίσθηση. Mm -hmm. δεν, δεν υπάρχει κανένα λόγο να ε, δεσμεύεσαι από το mm -hmm. πρόγραμμα του κόμματο και το είστε καλά. Πάτε και λέτε στο λαό ένα πράγμα και πάντα θα κάνουμε κάτι άλλο. Αν είναι δυνατόν να ισχύουν αυτά που λέει ο Βαρουφάκη. Αν είναι δυνατόν να κορόιδεψαν το λαό και να είχαν άλλο πρόγραμμα για του χαχόλου και άλλο πρόγραμμα κυβερνητικό. Καταρχήν δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό στην πράξη. Δεν έχουμε στοιχεία όλοι να το πούμε παρά μόνο το μυαλό, το αρρωστημένο του Γιάννη Βαρουφάκη. Και για έναν επιπλέον λόγο δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Δεν μπορεί να έχει γίνει γιατί είχαμε τι διαβεβαιώσει του Αλέξη Τσίπρα δεν θα γίνει. Δεν είμαστε εμείς σαν τους άλλους. Δεν μοιράζουμε υποσχέσεις. Δεσμευόμαστε. Θέλω να σας διαβεβαιώσω με τα λόγου γνώσεως. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης θα είναι ο κορμός των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας που θα συγκροτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την εντολή του λαού μας. Προγραμματικές δηλώσεις που θα υλοποιηθούν και θα γίνουν νόμοι της ελληνικής δημοκρατίας πριν και ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Την επαλαμβάνουμε εδώ τελεία και παύλα. Αυτό ακριβώς έγινε. Το θέμα δεν είναι ότι ισχύει κάτι επειδή το είπε ο Βαρουφάκη. Το θέμα είναι ότι ισχύει κάτι επειδή το έχει πει η ίδια η ζωή. Όχι ο Κωνσταντοπούλου, η ζωή που ζήσαμε ξέρουμε πολύ καλά ότι όντω το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη ήταν καθρεφτάκια και φάρμοσαν τα ακριβώς αντίθετα. Βέβαια ένα ερώτημα προς τον Γιάννη Βαρουφάκη θα ήταν αφού λοιπόν τους είχε δει από τότε και σου λέγαν ότι άλλα για το λαό Και άλλα θα εφαρμόσουμε γιατί συνεργάστηκε με τέτοιου τύπου. Αυτό το ερώτημα βεβαίω δεν ετέθη. Και αν το είχε θέσει κάποιο, δεν ξέρω τι απάντηση θα είχε δόθει. Με αυτά και με εκείνα, πάμε στο δεύτερο μέρο του λαού. Πήρα να βρει. Συγγνώμη. Παρακαλώ. μέρο. Άι, Μωρή που θα μιλήσει έτσι. Δεν το δέχεσαι. Ε. Το τραγουδάκι. Το τραγουδάκι, βλέπει πόσο προφητικό ήταν, έτσι. Πάρα πολύ. Το δικό μου. Ελπίζω αυτό δεν λε. Ναι, ναι, το δικό σου. Αυτό περίμενα να ακούσω. Τζίμερο με συζωή, στρατιώτη.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 Ε, παύλα φυλακών για μετανάστες και για Έλληνες το θυμάσαι Όχι αλλά είναι χρήσιμο Γιατί μας κάνει εντύπωση το ξύλο που έδωσε την Παλού Αποστόλη Δεν καταλαβαίνω Για ένα φασίστα μιλάμε Εντυπωσιασμένου μας ακούς Όχι γιατί Α, Ή, θέλω να πω Αναμενόμενο είναι από τέτοιους ανθρώπους Να δεις τις χειρότερε συμπεριφέσεις Φέστα ένα δρυμή κατηγορό Μπράβο Άιμαρι Άντε γεια <laughs> <laughs> Γεια σου <μωρό>, γεια. <laughs> Έλα, μόλι, Έλα αγάπη, μου όριο νατί. Έλληνα λάπουν, πού είσαι εσύ. Κατή και η αφήσει <laughs> άρα. Κάρβουν να πω, θα είναι λίγο. <laughs> δεν ξέρω αν και ακόμα ή είναι η μάλλον είναι. Το χρηματιστήριο είναι δείγμα ανάπτυξη. Οι άνεργοι που είναι 1,5 εκατομμύριο και άλλο μισό εκατομμύριο. Δεν ή... έχουν σημασία Έλα, αυτά. <laughs> Ψάχνουν επιχειρήματα. Τι να πούνε κάτι πρέπει να λένε, βρήκαμε το χμαριστή, μια μαλλαρχία. Τώρα μαγαζιά που, που κλείνει. Κλειλά... μου ή... δεν έχει μπει στην οτροπία του Σιριζέου. Όχι, είναι φύγει. Λοιπόν, <laughs> Συριζαίω. <laughs> Σκέψουν την καθημερινότητα του. Πρέπει να απαντήσει. Δυό που τον λένε Πρέπει να βρει επιχειρήματα, θα πει οποιαδήποτε και θα την βρει να την πει Επίσης έχει αδελφία πολύ ο τζόγος στον Πάρκ. ξέρεις, τζόκερ και τέτοια. Αυτό είναι δείγμα φτώχειας και α όταν Όταν άλλος παίζει στο χρηματιστήριο γίνει γιατί δεν έχει να πάει πουθενά σε αλλού. Όταν ο άλλος παίζει τζόκερ είναι γιατί δεν έχει να πάει πουθενά σε Αν εγώ μια δουλειά και πια το μήνα και είχε και η με άλλα δυο χιλιάρικα, Θα να τζόκερ, ηλίθια, ή θα στο χρηματιστήριο λοιπόν, με τον ρε φιλέ, για τα τους, για το Είναι δηλαδή να, να σου τη δίνει έτσι, να γυρνάει το μάτι. Θα γυρίσει ποτέ ρε φίλε. στο Real FM, πού πέρνω ακριβώς. Γιατί έχω πέρνω τηλέφωνο. τηλέφωνα. Τυχαία πήρατε. Δεν πήρα τυχαία, μου δώσανε το νούμερο απλά. Δεν τα αποθηκευμένα μέσα στο κινητό μου και δεν ξέρω σε ποιο κανάλι πήρα. Στο Real, πήρα. ένα κανάλι, σε όποιον άνε. Στο Real FM πήρα. Ναι.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 Ένα άγιο εκκλησία, ότι έχω αφήσει πνευματικό έργο και έχω λύσει. Αυτά που έχουν καταγραφεί από το κινητό μου τηλέφωνο, ναι. αν κάνετε άρση, απορρίπτω και όλα αυτά, είναι οι λύσει για όλα τα προβλήματα του πλανήτη ολόκληρη Καλά, τι περιμένω και δεν σα βγάζω στον αέρα, έχετε όντω να πείτε σοβαρά. Κομματάκι δημιουργεί. πιο σοβαρά από το Τζίπρα. Ε, βέβαια είναι πιο σοβαρά από το Τζίπρα. Ναι, ναι, δεν είναι για δύσκολο. Σημειώνω το τηλέφωνο και σα παίρνω αμέσω γιατί αυτά πρέπει να ακουστούν. Καλό είναι να μην κρήβω. Βεβαίω. Να είστε καλά, εχάρηκα. Σε πόσα περίπου να περίμενα να τηλεφωνήσω. 9 λεπτά περίπου. 8.30 με 9, εκεί, εκεί το έχω. Μπορεί να μην είναι 9, μπορεί να είναι 8.30 να έχετε τον νου σα. Εντάξει, με, με, σπολιό, ναι, μην πολύ. Ναι, όχι, Άγιο είστε, σιγά Ο Άγιο έχει ρολόι. Στην Βουλή συζητάνε το περιστατικό που συνέβη πριν μεταξύ Κασιδιάρη και Δένδια. Το λόγο είχε πάρει πριν λίγο και ο Νίκο Βούτσης και πρότεινε, πρότεινε και αυτού, γιατί είναι οι επιτροπέ, δεν είναι η Ολομέλεια, να μην είναι σε όλη τη συζήτηση την τρίμερη, η κοινοβουλευτική ομάδα τη Χρυσή Αυγή μέσα. Για την Ολομέλεια την Πέμπτη δεν υπάρχει θέμα ή θα το δουν στην πορεία, όπω είπε. Αυτό που λείπει για να ηρεμήσουν τα πνεύματα μέσα από τη Βουλή είναι το σκύνομα τη Αγία Ελένη, το οποίο έχει έρθει και κάνει. Διάφορε περιφορές. Ήρθε και η κόρα της Παναγιάς στη Σουμελά, στον Πειραιά. Έχουμε θέμα. Το καμένος δεν προλαβαίνει από υποδοχή σε υποδοχή να πάει και οι κυλίβαντες πάνε και έρχονται και οι μπάντες. Και τα εμβατήρια βεβαίω. Κάπως έτσι, πολύ αισιόδοξα, σας αφήνουμε για σήμερα το τρίτο μέρος του λαού. Το βράδυ έχουμε τη λεπτική ελληνοφρένεια στις 10 παρά 10. Θα τα πούμε την Τετάρτη γιατί αύριο έχουν απεργ Να αφαιρέσω έναν έκδοτο. Όχι. Oh. Πάει ο Πόμπο στο σχολείο και ακούει εκεί για εργατική τάξη, εξουσία, επανάσταση όταν έρθει η ώρα. Ah, Α, πολιτικοποιημένο και... ο Πόμπο. Ναι. Και πάει στον πατέρα του και του λέει ρε, παππάνια, δώσουμε να παράδειγμα. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Και του λέει, Εγώ είμαι ο γόμο το κεφάλαιο, εσύ ο λαό, η μαμά σου είναι η εξουσία και η φιλιππινέζα που έχουμε είναι η εργατική τάξη. Λοιπόν, πάει ο Πόμπο για ύπνο εκεί να τα σκεφτεί και σηκώνεται για λίγο να έρθει Πάει να το σκουπίσει η φιλιππινέζα και τη βλέπει να γαμπτ Το κεφάλι ο πάνταρική τα... τάξη, ενώ η εξουσία τα κοιμάται και λαόσαμε. Είναι, είναι σημαντικό που γελάσει από μόνος σου. Είναι σημαντικό για να ξεκώσει κάποιον που δεν πέρα για το μυαλό του να γελάσει με αυτή τη μαλακιά. <συρίζει> Η εδώ σήμερα λέει να μα πει για σχολεία στην λαϊκή γειτονιά τη Θεσσαλονίκη. Περιμέναμε, περιμέναμε κουβέντα. Μετά είπε λέει θα τα κάνει. Δίπ, ξέρει τι είναι. Σύμπαξη δημοσίου είναι ιδιωτικό τομέα, λέγεται. Η αριστερή κυβέρνηση γίνεται να αντέξει ιδιωτικό τομέα στα σχολεία. Ρωτάω, δεν ξέρω, γίνεται. Ε, καλά και ο Παπανδρέο σοσιαλιστή είναι, αλλά είχε προτείνει να γίνει ιδιωτικά στα πανεπιστήμια. Αν δεν σχολία. το αντέξει ο αριστερό και ο σοσιαλιστή, ποιο θα αντέξει. Ο δεξιός, ο ακροδεξιός, ο κούλης, ξεκινάει από αυτό. Δεν τίθεται καν θέμα δημοσίου. Είχα κάποτε μια γιαγιά, αρβανίτισα, η οποία μα έλεγε στη ζωή: Θα μετράτε αυτά που έχετε. Όταν μετράς αυτά που έχει, κάθε φορά τα βρίσκει περισσότερα. <Συκλή> Όταν μετράς αυτά που δεν έχει, κάθε φορά τα βρίσκει περισσότερα. <Συκλή> και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και την αίωσε τη γιαγιά σου. <Συκλή> Όταν μετράς αυτά που έχει, επί ΣΥΡΙΖΑ, επιμνημονίων, να <Συκλή> σου πω πιο γενικά για να χαρί, τα βρίσκει <Συκλή> πάντα λιγότερα. <Συκλή> αυτά που έχει πάντα, ε! Αυτά <Συκλή> <Συκλή> που έχει. <Συκλή> Βλέπει και το νέο ασφαλιστικό τη ΑΧΤΙΟΓΟΛ. <Συκλή> με μεγάλη χαρά θα το του εξύ, με Μεγάλη χαρά.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 Καταρχήν εμένα κόψε με όσο θέλεις Δεν θα κόβει τη σιριζέα Κόψε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο Είναι η ζωή μου ένα μαρτύριο Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς Κόψε με Δώσ' μου να πιω το δηλητήριο Κάνει ζωή μου ένα μαρτύριο Σου έκανε και διασκευή παναθεμάσε mm -hmm. και σου βάλε και ρίτα σαγκελαρίου που σου αρέσει από τον Αντρέα. Δε άσχη <Περάσεις> τον διάλαβο πέρα που θα μιλήσει για τον Αντρέα. Τώρα του τέλου θα μιλά. Γιατί <Περάσεις>... δεν καταλαβαίνω ο Αντρέα δεν είναι έμπνευση για το ΣΥΡΙΖΑ. <Περάσεις> και η σύραγγα τη Παναγωπούλα παίρνει το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού, του ανθρώπου που ενέπνευσε πολλού από εμά σήμερα. Όπω σήμερα μα εμπνέει ο Αλέξη του Τσίπρα, του Αντρέα Και λοιπόν και πίσω μη ξαναγυρίσει. Κάνε κάτι πριν μαθήσει για χάριστο σύτο. Σώσε με όσου μου να φτιάξω τηλιτήριο. Ανισοή, μου ένα μαρτύριο. Τώρα που πια δεν μ' Ευτυχώ θα δείτε σε σύστημα να εδώ έτοιμο τα πω εγώ για μένα δεν τα άλλε κάποιο. Έχει εκεί εκείνη τη δική σου ε, και σε δεν μου λες αυτό το 20.000 δολάρια δικό μου είναι για το καρβιολόγο του γιο μου. 20.000 δολάρια πλήρωσε και έρχεται τον Ιούλιο και επιπλέον τον ζήτησε τον πανεπιστημιακό. Λέμε, το θέμα μας. Τον το νοσοκομείο τη πολιτή. Εμείς συνεννοούμαστε τώρα Εσείς από την Εδιψώ και εγώ είμαι από τον Μπράλο Τέλος, άρα συνεννοούμαστε Είσαι όμως αστέρι Κάθε μέρα σε ακόρα παιδάκι μου Έχει ήρμο αυτό ε? Τίποτα, να είστε καλά Χάρηκα για τον εγώνυμο διάλογο, να είστε καλά Τον άκουσε στον νεαρό που να Πώ Πώς δεν τον άκουσα Ε, τον κάλεσε τον πανεπιστημιακό νο... Και πολύ καλά έκανε Είδε στην κατή φθιότιδα Γεια σου μεγάλη φθιότιδα τα φιλιά μου Στη <Σιλιά> φιλιά φιλιά και ένα πρεσοσίδερο Γεια <Σιλιά> Στόχο είναι τώρα να τρέξουμε Να τρέξουμε όσο περισσότερο μπορούμε Όσο πιο γρήγορα μπορούμε Εμπρος, Ένα, δύο, έντο αριστερό Τώρα τρέχουμε εν, Ένα, δύο, εν, δυο, εν, δυο. Ένα, δύο τρία, τέσσερα, πέντε Setar pary ka ραντια na vrunek kara. na 7.000 razy. 7.000 razy. 7.000 razy. Kopełnia, nie na ich na ich pańkry zibelona, niż wad jest